Η σημερινή μα καλεσμένη είναι μία από τι πιο διαχρονικέ και αγαπημένε φωνέ στο ελληνικό πεντάγραμμα. Βρίσκεται στο μουσικό προσκήνιο για περισσότερα από 40 χρόνια και έχει τραγουδήσει πολλά τραγούδια που αγαπήθηκαν και άντεξαν τη δοκιμασία του χρόνου. Οι συνεργασίε με κορυφαίου Έλληνες συνθέτε, η αποδοχή από τον κόσμο και οι εμφανίσει τη σε κάποιε από τι μεγαλύτερε παγκόσμιες μουσικέ σκηνέ, την καθιστούν αναφεσβήτητα ω μία από τι πιο σημαντικέ φωνέ τη γενιά τη. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν. Σήμερα καλωσορίζουμε στον LGR και το το ελληνικό τραγούδι Την Άλκηστη Πρωτοψάλτη Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγες αστέρια βραδιά Σου είχαν γίξει τη την καρδιά Σ αγαπάω Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορνιά Σου βρήκα μόνο μια λέξη Αγαπά. Ο άγγελος μου, ο μάνθρωπός μου, ο θάνατός μου Ζωή, εσύ. Κυρία Πρωτοψάλτη, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ για την σημερινή μας συνάντηση και σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε και ανυπομονούμε να βρεθούμε όλοι από κοντά για να γίνουμε μια τεράστια αγκαλιά γεμάτη Ελλάδα, γεμάτη μουσική και γεμάτη όνειρα. Ένα ζεστό καλωσόρισμα λοιπόν στον Ελληνικό ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου και στην πόλη που σε μερικές μέρες, στις 26 του Νοέμβρη, ετοιμάζεται να σας υποδεχτεί για μία ακόμη φορά στο Union Chapel. Τι μα ετοιμάζετε για αυτή τη βραδιά. Ετοιμάζω μία βραδιά που τα χρώματά της θα είναι η Ελλάδα. Ετοιμάζω μία βραδιά μέσα από τις αλήθειες των τραγουδιών μου, μέσα από τον καθρέφτη της ψυχής μου, θα ενώσουμε τις ανάσες του κόσμου, τις χαρές, τις λύπες μας, τις μοναξιές μας και επί τη ουσίας θα ενώσουμε την επικοινωνία μας, η οποία είναι ίσως το α και το μέγα σε έναν καλλιτέχνη και νομίζω ότι μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τον τρόπο που θα δοθούν από μένα και από τους υπέροχους συνεργάτες μου, τους μουσικού μου νομίζω ότι θα γίνουμε όλοι μια τεράστια απίθανη αγκαλιά. Ζάγα. Έχετε εμφανιστεί στο Λονδίνο πολλές φορές ως τώρα και ο κόσμος πάντα τα αποκρίνεται στο κάλεσμα σα. Τι είναι αυτό που ανανεώνει αυτή την όμορφη σχέση με τον κόσμο μετά από μια τόσο μεγάλη πορεία. Είναι μια επικοινωνία η οποία κρατάει εδώ και 43 ολόκληρα χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που όπως είμαι στη ζωή μου είμαι και στη σκηνή. Δεν φοβάμαι να ρισκάρω, δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι. Γι' αυτό και σε όλη την πορεία της ζωής μου και της μουσικής μου ζωής δεν υπάρχει τίποτα το ίδιο. Πιστεύω ότι αυτό το πρωτοψάλτη κρύβει εκατομμύρια ώρες δουλειάς, κρύβει δρότα, πείσμα και αρχές. Ε, τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Πάντα προσπαθώ να γίνει το καλύτερο, το πιο σωστό, με, το μεγαλ, με τον μεγαλύτερο, αν θέλετε, σεβασμό στον κόσμο. Ο χαρακτήρας της άλκη είναι ίδιος. Αυτό που προστίθεται κάθε χρόνο φυσικά είναι οι εμπειρίε, είναι η ωριμότητα. Αυτό με τα χρόνια για μένα λέγεται εξέλιξη και είναι στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου που θέλει να φτάσει. Υπάρχει μια πεντακάθαρη κρυστάλλινη σχέση με τον κόσμο. Μετά λοιπόν από χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις, υπάρχει ακόμα αγωνία πριν ανεβείτε για μια ακόμη φορά στη σκηνή. Νομίζω η αγωνία είναι κάτι που το κουβαλάς μέχρι να πεθάνεις. Η ίδια συγκίνηση, ο, η, το ίδιο τρακ, αυτό το χτυποκάρδι της καρδιάς που η καρδιά εκείνη την ώρα θέλει να εξοδονιστεί <laughs> από το σώμα και να φύγει, νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ. Ε, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και από την ημέρα που ξεκίνησα μέχρι και τώρα που μιλάμε, ε, τα ίδια συναισθήματα είναι αυτά τα, τα ευλογημένα, εγώ θα έλεγα, τρία λεπτά, μέχρι να βγεις στη σκηνή, μέχρι να φουγκραστεί τι ακριβώ γίνεται γύρω σου, Μέχρι να καταλάβει το γήπεδο εντό εισαγωγικών και μετά να γίνει αυτό το υπέροχο παιχνίδι τη ε, μουσική. Ζήτα μου ό,τι θε, πάρε μου που θε εσύ. Ζωή, μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θε. μισή δεν θέλω πια να ζω. Πόσο σημαντικέ είναι οι ζωντανέξει εμφανίσει για τι σχέσει με τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι το άλφα και το μέγα. Το να τραγουδά, το να βλέπει από κάτω χιλιάδε μάτια, το να βλέπει σώματα να λυπηρίζονται, φλέβες να πετύονται, τα χέρια να κουνιών, το να ξεκηνώνει έναν κόσμο ή να τον κατηώνει αντίστοιχα. Νομίζω ότι είναι και ο κυρίως στόχος ενός καλλιτέχνη. Να έρχεται σε μια υγιή συνομιλία με το κοινό του. Να έρχεται σε μια συνομιλία και με νέο αίμα το οποίο πρέπει να μπαίνει μέσα στις συναυλίες. Γιατί εγώ και αλλήμονο, εάν δεν τροφοδοτείται μια καριέρα με νέου ανθρώπους. Το τραγούδι ε, μ' αρέσει να ξεσηκώνει, μ' αρέσει να ηρεμεί, μ' αρέσει να συγκινεί. πολλέ φορές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό έχω ενώσει τη φωνή μου. Ε, θα ήθελα να σα το πω αυτό και για το δικαίωμα στη ζωή, για την ελευθερία τη σκέψης και τη έκφρασης, για την ισότητα, για τον πολιτισμό, για την τροφή, για την ιατρική περιήθελαυση, για την εκπαίδευση. Γιατί πιστεύω ότι όσοι έχουν φωνή πρέπει να γίνουν τη φωνή όλων των ανθρώπων που δεν έχουν φωνή. Και πρέπει να υπενθυμίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, θεμελιώδεις Ελευθερίες που δικαιούνται όλοι. Ένας καλλιτέχνης οφείλει να το κάνει αυτό. Είναι σημαντική για σας η παρουσίαση της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό. Εννοείται. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο, ας μου επιτραπεί η λέξη, είμαι πρέσβηρα της ελληνικής μουσικής. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τη χώρα μου, λατρεύω τη γλώσσα μου. Ε, και σίγουρα ο τρόπος, η εμφάνιση, μεταφέρουν θέλετε, η νέα μουσική της Ελλάδος, όπου μπορώ, με τον, με τον τρόπο που ξέρω εγώ, με το δικό μου ταμπεραμέντο. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι σε πάρα πολλά μέρη της γης μου είχαν πει ότι δεν έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα. Και μέσα από τη συναυλία τους γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσουν την Ελλάδα, να γνωρίσουν τον τόπο, να γνωρίσουν τον τρόπο που λειτουργούμε σαν άνθρωποι εμείς. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και με χαροποιεί απίστευτα. Το να μπορώ να μεταφέρω δηλαδή τον πολιτισμό και τη μουσική της Ελλάδος σε υπέροχα θέατρα σε όλη τη γη. Μετά λοιπόν από τόσες επιτυχημένες εμφανίσεις σε κάποιες από τι μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχωρίζετε? Έτσι όπω με, με ρωτάτε μπορώ να ξεχωρίσω τις συναυλίες στην Κούβα... Όπου ίσω έγιναν και τα περισσότερα κόρ που έχω, έχω εισπράξει στη ζωή μου έγιναν 12 encore. Μόνο κουβανί και τέσσερι Έλληνε από την Πρεσβεία, το τονίζω αυτό. Η δεύτερη συναυλία που μου έρχεται στο μυαλό είναι στο Πεκίνο, στην Απαγορευμένη Πόλη, όπου είχα ετοιμάσει ένα τραγούδι στα Κινέζικα, είχα κάτσει και το είχα μελετήσει. Και όταν έγινε το πρώτο encore, παρόλο που δεν κάνουν οι Κινέζοι encore, γιατί αυτό μου το είχαν πει για να μην νιώσω άσχημα, ότι δεν έχουν. Είναι πάρα πολύ ευγενείς, αλλά συνήθως 99,9% δεν κάνουν ακόρ Κάναν τρία ακόρ εκείνη την ημέρα <laughs> Και ήταν μια φανταστική Στιγμή, το Λονδίνο Σίγουρα, έχω έρθει πάρα πολλές φορές Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία Και να κλείσω με μια τέταρτη Στην Πορτογαλία Στο θέατρο Ναντόκα Όπου ήταν 6.000 κόσμος Και 22 ναυτάκια Δικά μα τα οποία έτυχε το πολεμικό να είναι εκεί μάθανε ότι έχω συναυλία και ήρθαν και όπως καταλαβαίνετε ξεσηκώσανε τον <laughs> κόσμο <laughs> 22 ναύρες ξεσηκώσανε 6.000 άτομα Ήτανε μια φανταστική βραδιά και και και, και στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας ξέρετε δεν τελειώνουν αυτά Όλα είναι ένας υπέροχος κρίκος ε, στη ζωή μου <laughs> Healthy καιρό βρεθήκατε σε μια μεγάλη συνάντηση με έναν από τους πιο σημαντικούς μας συνθέτες και έναν από τους ανθρώπους που πρωτοσυναντήσατε στην αρχή σχεδόν της μουσικής ασπορίας, τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο. Ποια λοιπόν είναι τα συναισθήματα για αυτή τη μουσική σε συνάντηση τόσα χρόνια μετά? Να σας πω, αυτή η συνάντηση ήταν συγκλονιστική. Για μένα ο Σταύρος ο είναι την Ακρόπολη. Έτσι, έτσι τον έχω στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Είναι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του, έχω τραγουδήσει τα τραγούδια του. Ακόμα και όταν μου είπε να φέρω ποια τραγούδια θέλω να πω, τα κάναμε τη συνεργασία, πραγματικά του πήγα 180 τραγούδια, δεν ήξερα, δεν ήξερα τι να του πάω. Μου λέει, αποκλείεται, ναι, του λέω αποκλείεται. Δυστυχώ του λέω από τα 100 πρέπει να διαλέξουμε τα 20%. Ήταν ένα συγκλονιστικό συνέστημα που ένιωσα με τον Ξαρχάκο, ο οποίος είναι μοναδικός πάνω στη σκηνή, ε, διευθύνει καταπληκτικά, έχει, έχει, έχει όρεξη για ζωή και αυτό μένα με κέντρισε πάρα πολύ και ξέρετε όλα τα τραγούδια τα, τα έφερε στα μέτρα μου. Αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Αυτή η συνεργασία ξεκίνησε για λίγε παραστάσει και κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια... Χαίρομαι που συναντήθηκα με τον Στάβρο Ξαρχάκο. Χαίρομαι, αν θέλετε, που έγινε και μία συνέχεια των τραγουδιών του, γιατί και στα αυτιά μου και στην ψυχή μου και στην καρδιά μου, πάντα θα είναι η μου Μοσκολιού, ο Νίκο Τσιλιούρη, ο Νίκο Δημητράτο, ο Ρηγόρη Μπιστικότη και τόσοι άλλοι άνθρωποι που στο παρελθόν, αν θέλετε, ανοίξανε το δρόμο για να πατήσουμε εμεί, η επόμενη γενιά. Κυρία Πρωτοψάλτη, τι ρόλο έχει το τραγούδι σε μία εποχή με τόσο δύσκολα δεδομένα. Έχει δύναμη να στηρίξει τον άνθρωπο oh, Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή τι... <χει> Πού με πάτε τώρα ε, θα, θα σας το πάω λίγο ανάποδα ε, Είμαι Λιλίδα Και είμαι όνειρο ερωτευμένη με τη χώρα μου Και για μένα η Ελλάδα Ο πολιτισμός της Η μουσική της Δεν είναι απλά μια χώρα στην υδρογειοσφαίρα, για μένα είναι τα πάντα. Η Ελλάδα είναι ένα αίσθημα, είναι μια συνείδηση, είναι, αν θέλετε, τρόπο ζωή, έκφραση, έχει φω, που το έχουν ε, τόσοι ποιητέ αναφέρει, έχει χρώμα, έχει οξυγόνο, είναι ένα πανάρχιο σύστημα αξιών που ξεκίνησε από τον ιερό βράχο τη Ακρόπολη. Και αν θέλετε, οικοδόμησε έναν ολόκληρο πολιτισμό που έχει ω επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του. Σίγουρα είμαστε σε μια αρκετά. Έω πολύ δύσκολη στιγμή της χώρας μας. Αυτό όμω δεν πρέπει να μας ρίχνει εντός εισαγωγικών. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να, να βλέπουμε ένα μικρό φως στην άκρη του τούνελ. Σίγουρα όλοι εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα εσωτερικό αγκάθι που μας βασανίζει και μας κλέβει τον ύπνο. Αλλά πιστεύω ότι με προσπάθεια η χώρα μα, η Ελλάδα μα θα ανέβει στο άνθρωπο που τη αξίζει, γιατί πραγματικά θέλω να δω και την ανάπτυξη τη σε όλου του τομεί και ειδικά αν θέλετε στον πολιτισμό, που πάντα οι πολιτική αν θέλετε τον αντιμετώπιση σαν είδο πολιία και όχι σαν είδε πρώτη ανάγκη, έτσι εγώ νομίζω ότι δεν είδε πρώτε ανάγκη ο πολιτισμό, σίγουρα όλοι θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπειη και να ζήσουμε αν θέλετε τι τραγικέ εικόνε και στιγμές των τελευταίων ετών θέλω το Αιγαίο να ξαναγίνει το πέλαγος της ξεχνιασιάς και της ισιοδοξίας και του πολιτισμού θέλω εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα και οι Έλληνες να ξαναβρούν το χαμόγελό τους και το χρώμα τους γιατί δεν μας πάει ούτε το γκρίζο χρώμα ούτε η έλλειψη χαρά. Αυτά που ονειρευτήκαμε για το αύριο προσωλοτάχο, μια συγνώμη. Δήκατε στην Αλεξάνδρια της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς και ζήσατε εκεί ως τα έξι σας χρόνια. Πιστεύετε πως τα πρώτα σας χρόνια στην Αλεξάνδρια και οι επιρροές από εκεί έπαιξαν ρόλο στη σχέση σας με τη μουσική? Σίγουρα στο DNA μέσα υπάρχει το χρώμα, η μυρωδιά και το αλάτι της Αλεξάνδριας. Από εκεί και πιστεύω ότι ερχόμενη εδώ και μέσα από όλα αυτά που συνέβησαν στην οικογένειά μου... Αν θέλετε, με θωράκισαν για να αρπάξω τη ζωή σαν τον τάβρο και να, το, να την καθίσω κάτω. Δηλαδή, ξέρετε, έχασα τον πατέρα μου στα 11 μου, ο οποίο πέθανε από τη στενοχώρια του γιατί τα χάσανε όλα. Ήρθαν δηλαδή με μία βαλίτσα από την Αλεξάνδρεια. Και σίγουρα μετά από αυτό αυτός ο δαίμονα εντό εισαγωγικών του διωγμού, γιατί αν θέλετε κι εγώ. Ε, ήταν το κοντέρι δική μου και ξαφνικά ξαναξεκίνησα το κοντέρα από το μηδέν η μητέρα μου ήταν 40 χρονών και ο πατέρας μου στα 50. Σίγουρα κάτι κουβαλάω από την Αλεξάνδρεια. σίγουρα κουβαλάω ένα αχ αλλά νομίζω ότι μέσα από την αγκαλιά όλων των ανθρώπων που μας περιέβαλαν μόλις όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και από τους συγγενείς και από όλο αυτό που δεν μόνο εμείς, το κι το ξεπέρασα και το, ξεπέρασε και το σε τραγούδι. Με αυτή την πολύ πικρή προσωπική ιστορία στο μυαλό. Ποιε είναι οι σκέψει σα για το προσφυγικό θέμα που επηρεάζει τόσο την Ελλάδα αυτή την εποχή. Το προσφυγικό θέμα είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε σε δέκα εκπομπέ, μαζί και να μην τελειώνει ποτέ. Πιστεύω ότι δεν, είναι, δεν, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μα. Πιστεύω ότι και η Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Εμείς ανοίξαμε την αγκαλιά μας, ανοίξαμε τα σπίτια μας, ε, υποδεχτήκαμε όλο τον κόσμο, αλλά είναι αδύνατο μία τόσο μικρή χώρα όσο η Ελλάδα να μπορέσει να απορροφήσει όλους αυτούς τους, ε, τους ανθρώπους που έχασαν και αυτοί τα πάντα μέσα σε ένα βράδυ. Σίγουρα έχουν γίνει και λάθη, τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε, Πρέπει αυτοί οι καταβλησμοί να διορθωθούν και να γίνουν αξιοπρεπείς για όσο χρόνο θα κρατήσουν αυτές τις ψυχές εκεί ζωντανές. Πρέπει να επιμείνουμε να μας βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι επίσης για όλο αυτό το θέμα. Και σίγουρα το πιο σημαντικό από όλα θα είναι να σταματήσει ο πόλεμος και ο επεκτατισμό γενικά στη γη. Αν θέλετε πριν από δύο μήνες περίπου είχα συναυλία στη Μητυλίνη, Όντως, αυτό που είδα στα μόρια, στη Μόρια το, το, το προσφυγικό σημείο που ήταν οι άνθρωποι δεν θέλετε να σας το περιγράψω δηλαδή εγώ ντράπηκα ντράπηκα σαν γυναίκα, ντράπηκα σαν Ελληνίδα ντράπηκα σαν άνθρωπος και είπα δεν είναι δυνατό αυτοί οι άνθρωποι να ζουν και να μεγαλώνουν παιδιά μέσα σε αυτό το χώρο κάτι πρέπει να κάνουμε δεν ξέρω τι ε, το έχω πει Έχω κάνει και συναυλίες, έχω στείλει και χρήματα. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Νομίζω ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Εδώ ούτε και πολλοί κούκοι δεν την άνοιξη. Εδώ πρέπει να, να, να, να επιτεθούμε με αγάπη και στοργή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Υποφέρουν στην κυριολεξία. Δεν τους στάνει όλο αυτό που τράβηξαν μέχρι να φτάσουν εδώ. Σηκώνουν και άλλο σταυρό εδώ στη χώρα μας. Σαν το μεταναστή στη δική σου μέρα Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος τη κουβέντα μας Τι σχέδια υπάρχουν για το άμεσο μέλλον Για το εγγύς μέλλον ε, Ξεκινάμε 7 Δεκεμβρίου Κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή Στο καζάρτε Είναι ένας υπέροχος χώρος πολιτισμού Στο Γκάζι Πέτρινος, πολύ ωραίος ε, Σαν ένα θέατρο που έχει έρθει από μια άλλη εποχή. Θα είμαστε εκεί λοιπόν δύο, δυόμιση μηνε περίπου και μετά έχω πάρα πολλά πλάνα. Πιστεύω θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. πολλέ συναυλίες στο εξωτερικό και και και και και. και. <laughs> Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Σας περιμένουμε λοιπόν στις 26 Νοέμβρη στο Union Chapel στο Λονδίνο για μια εμφάνιση που όπως πάντα υπόσχεται πολλά. Ποιε είναι οι δικές σας προσδοκίε από αυτή τη βραδιά? Από αυτή τη βραδιά εγώ θέλω ε, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά, θέλω να αισθανθούμε την Ελλάδα, θέλω να, να νιώσουμε υπέροχα συναισθήματα. Ε, νομίζω ότι θα είναι μια βραδιά που ο στόχος μου με μένα είναι να τη θυμούνται για πολλά χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσά, στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου. Ραντεβού λοιπόν 26-11 του στο Γιννοτσάπεν. Έχετε κάποιο μήνυμα για τους ανθρώπους που μα ακούν? Να μην σταματήσουμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Πάντα τα όνειρά μας να είναι ο οδηγός μας. Και για όλα αυτά τα νέα παιδιά που σίγουρα έγιναν οικονομικοί μετανάστες πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα ...και να την βοηθήσουν να ξανασταθεί στα πόδια τη. Κυρία Πρωτοψάλτη, είναι πάντα μεγάλη χαρά... ...όταν σας έχουμε κοντά μας εδώ στο Λονδίνο... ...και εύχομαι η παράσταση να είναι μία από τις καλύτερες. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας σήμερα... ...και εύχομαι καλή επιτυχία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονούμε να βρεθούμε. Καλή μα αντάμωση. Καλή αντάμωση. Για χαρά. Κοίμα σαν κόμμα. Σαν κόμμα. Κι αν μα αντέξει. Το σκηνή. και προσθέτω σε unionchapel.org.uk.